Κεφάλαιον Γιώτα Σιγματάφ, σελίδα 315, στήχη 1 στους 18, η παραβολή του οικονόμου της αδικίας. 1. Οι Φαρισαίοι όμως κατήχοντον και από άλλην κακίαν. Ήσαν φυλάργυροι και κατεκράτουν τον πλούτον εγωιστικός διαμόνων των εαυτών τους. Είπε λοιπόν ο κύριος προς μαθητά του και την ακόλουθων παραβολή για να τους διδάξει πώς πρέπει ο καθένα να χρησιμοποιεί τον πλούτον. Ή το κάποιο άνθρωπο πλούσιο, ο οποίο είχε ένα επιστάτην και διαχειριστήν τη περιουσία του. Και τον επιστάτην αυτόν κατηγόρησαν στον κύριο του ότι διασκορπίζει και σπαταλά την περιουσία του. 2. Και αφού τον εφώναξε ο κύριο, του είπε: Τι είναι αυτό που ακούω, Διασέ, Δώσε μου λογαριασμόν τη διαχειρίσεώ σου, διότι δεν θα θαυμπορέσει πλέον στο μέλλον να είσαι διαχειριστή και επιστάτη. 3. Είπε δέκαθε αυτόν ο οικονόμο. Τι να κάνω διότι ο κύριο μου παίρνει τη διαχείριση από εμέ Να σκάπτω στα τα χωράφια δεν υπωρώ. Να ζητιανεύω εντρέπομαι. 4. Έβρον και απεφάσισα την να κάνω για να με δεχθούν άνθρωποι στα σπίτια των και με φιλοξενήσουν όταν θα αποπεμφθώ από την διαχείριση. 5. Και αφού προσεκάλεσε του χρεοφυλέτα του κυρίου του τον καθένα χωριστά, είπεν στον πρώτον. Πόσο οφείλει εσύ ει κυριών μου. 6. Αυτός δε είπε «Εκατόν μισοβάρελα λάδι, δηλαδή δύο χιλιάδες οκάδες περίπου». Και ο διαχειριστής του είπε «Πάρε το γραμματιόν σου και αφού καθίσεις γράψε γρήγορα πενήντα μισοβάρελα». Επτά. Έπειτα είπε η σάλων χρεοφιλέτην «Σίδε πόσα χρεωστείς». Αυτός δε του είπε «Εκατόν σάκους σιτάρι των τριάντα έξι οκάδων, δηλαδή τρεις χιλιάδες εξακόσιες οκάδες». Και τότε του Πάρε το γραμμάτιόν σου και αντί 100 γράψε 80. Έτσι ο διαχειριστή ειδίκησε μεν τον κυριών του, ω τον εαυτό του όμω εφέρθη φρόνημα και συνετά. 8. Και ο κύριο επίνεσε τον διαχειριστή, όχι βέβαια για την αδικία που του έκαμε και για την οποία τον αποκαλεί ο της τη αλλά διότι ενήργησε φρόνημα και προβλεπτικά για τον εαυτό του. Ας μη φανεί δε κανένα παράδοξον ότι ο οικονόμος αυτός ενήργησε τόσο φρόνημα, διότι οι άνθρωποι που είναι προσκολλημένοι στον μάτιον αυτών κόσμων, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα επίγεια συμφέροντάτων, αποδεικνύονται προνοητικότεροι κατά τις των και τα σχέσεις των προς τους ανθρώπους τη και εποχής των περισσότερων, Παρόσον είναι φρόνιμη και προνοητική δια την επιδίωξη και εξασφάλιση των πνευματικών αγαθών οι άνθρωποι εκείνοι που εφωτίστησαν από την αλήθεια και έγιναν ή φωτός. 9. Κι εγώ σας λέγω, όπως εγκαίρος εφρόντισεν ο άδικος αυτός διαχειριστής να εξασφαλίσει την φιλία των οφειλετών του κυρίου του. Έτσι κι εσείς φροντίσατε να κάνετε δια το καλόν σας φίλους από τον πλούτον που είναι άδικος διότι μεγάλε περιουσία με αδικίαν επισορεύονται και αδικίαν μεγάλην διαπράττει αυτός που μόνο δια των εαυτών του κατακρατεί τα πλούτη. Κάμετε λοιπόν και εσείς φίλους από τον άδικον μαμονάν αγαθοεργούντες και ευεργετούντες του ομοίους σας, ώστε όταν αποθάνετε να σας υποδεχθούν οι φίλοι αυτοί η αιωνίου σκηνάς του παραδείσου. Δέκα. Συ, σκορπίζονται τη αγαθοεργία τα πλούτη σα, δεν θα ομοιάζετε προ τον οικονόμο τη αδικία, ο οποίο με κλοπά και καταχρήσει ει βάρος του κυρίου του επρονόησε να κάνει φίλου. Θα αποδειχθείτε δια τη ευεργετική διαθέσεω του πλούτου, τίμιοι και αξιόπιστοι διαχειριστέ και οικονόμοι του Θεού, που σα ενεπιστεύθη των υλικών πλούτων. Εκείνο δε που είναι αξιόπιστος των υλικών πλούτων, ο οποίο εν συγκρίση προ τα ουράνια αγαθά είναι κάτι ελάχιστον και αυτός είναι πιστός και στον των ουράνιων πλούτων, ο οποίος είναι πολύ. Και εκείνος που είναι άδικος στο ελάχιστον, άδικος και ανάξιος εμπιστοσύνη θα είναι και στον των πολλοί και ανεκτήμητων πλούτων. 11. Εάν λοιπόν στον άδικον άδικων δεν εφάνεται αξιόπιστη και τιμή, αλλά διαχειρίστηται αυτόν εγωιστικός και παρά το θέλημα του Θεού που σας τον των αληθινών και αιώνιων πλούτων της βασιλείας, ποιος θα σου τον εμπιστευτεί Ουδής. Δώδεκα. Και αν εις των υλικών που είναι εξένος προς την πνευματική σας φύση και που δεν γίνεται ποτέ σταθερόν και όνιον κτήμα εκείνου που μόνο προσωρινό τον απέκτησε, δεν εφάνεται άξι εμπιστοσύνη. των πνευματικών πλούτων που ετοίμασε ο Θεός για να γίνει όνιον κτήμα ειδικών σας, ποιος θα σα τον δώσει. Δεκατρία. Μη απατάτε τον εαυτό σας με την ιδέα ότι είναι δυνατόν και στον πλούτο να είστε προσκολλημένοι και στον Θεό να δουλεύετε. Κανείς υπηρέτης δεν μπορεί να είναι δούλος συγχρόνως της δύο κυρίους. Διότι, ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλον, ή θα προσκολληθεί στον ένα και θα καταφρονήσει τον άλλον. Ή θα μισήσει τον πλούτον και θα αγαπήσει τον Θεόν ή θα προσκολληθεί στον πλούτο και θα καταφρονήσει τον Θεόν δεν δίναστε να είστε συγχρόνως, δούλοι και του Θεού και του Μαμονά. Δεκατέσσερα. Ήκούν δε όλα αυτά οι Φαρισαίοι, οι οποίοι είσαν φιλάργυροι και τον περιέπεζον, διότι εφρώνουν ότι τα πλούτη των εδόθησαν εις υπό του Θεού, εις ανταμιβήν της δικαιοσύνης των. Δεκαπέντε. Και είπεν εις αυτούς. Συς είστε που κατορθώνετε να παρουσιάζεστε δίκαιοι εμπρό τους ανθρώπους, ο Θεός όμως γνωρίζει τα σκαρδία σας και το εσωτερικό σας και σας αποστρέφεται διότι αυτό που μεταξύ των ανθρώπων εμφανίζεται δια της υποκρισίας και επιδείξεως υψηλών και άξιων τιμής είναι χαμάρα και αηδία ενώπιον του Θεού. 16. Φροντίσατε λοιπόν να δικαιωθείτε και να υψωθείτε ενώπιον του Θεού και μάλιστα τώρα οπότε η Βασιλεία των Ουρανών εγκαθιδρύεται επί της γης άλλοι τώρα ο νόμος με μετας προτυπώσεις και προεικονήσεις του και οι προφήτες μετας προφητείες των μέχρι του Ιωάννου επροφήτευσαν και πραγματοποιούνται όλα αυτά τώρα. Από την εποχή δε του Ιωάννου καταγγέλλεται φανερά το χαρμόσυνον κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού και κάθε άνθρωπος φρόνιμος και συνετός βιάζει τον εαυτόν του και σπέβδει να έμβει σε αυτήν. 17. Μη φανταστείτε όμως ότι επειδή επληρώθησαν και πραγματοποιήθησαν πλέον επροτυπώσεις και προεικονήσεις του νόμου, έπαυσαν να ισχύουν και οι ηθικές διατάξεις του. Είναι ευκολότερον ο ουρανός και η γη να περάσουν και να καταστραφούν, παρά έστω και ένα κόμμα, δηλαδή η μικροτάτη από τα συντολάς, να πέσει και να χάσει το κύρος της. 18. Τώρα ο νόμος τα εφαρμοστεί αυστηρότερων παρόσεων κατά τους προαιμού χρόνους. Απόδειξης τούτου ότι όποιος χωρίζει τώρα τη γυναίκα του και λαμβάνει εις γάμον άλλην διαπράττει μηχίαν. και όποιος λαμβάνει εις γάμον γυναίκα διαζευμένην από άνδρα διαπράττει μοιχείαν.